Για αυτούς που γράφουν, έχει σημασία να πετύχουν το σωστό τόνο της αλήθειας. Τις πιο πολλές φορές ακούει κανείς ένα πολύ μαλακό, πονεμένο τόνο. Φωνή ανθρώπων που δεν μπορούν να βλάψουν ούτε μίγα. Όποιος ακούει αυτό τον τόνο και ζει μέσα στην εξαθλίωση, βουλιάζει ακόμα βαθύτερα μέσα σε αυτήν. Έτσι μιλάνε οι άνθρωποι που δεν είναι ίσω εχθροί, ποτέ όμως και συναγωνιστές. Η αλήθεια είναι κάτι το μαχητικό. Πολεμάει όχι απλώς και μόνο την ψευτιά, αλλά και ορισμένους ανθρώπους που τη διαδίδουν. Πέμπτον, η πονηριά να διαδίδει κανείς σε πολλούς την αλήθεια. Πολλοί, όντας περήφανοι που έχουν το θάρρος να λένε την αλήθεια, ευτυχισμένοι που τη βρήκαν, κουρασμένοι ίσως από τη δουλειά που χρειάζεται για να γίνει εύκολο μεταχείριστη, μες την ανυπόμονη αναμονή της παρέμβασης εκείνων που τα δικά τους συμφέροντα υπερασπίζονται, δεν νομίζουν απαραίτητο να χρησιμοποιήσουν τώρα πονηριά για τη διάδοση τη αλήθεια. Έτσι, Πολλές φορές η δουλειά τους χάνει κάθε αποτέλεσμα. Σε όλες τις εποχές, όταν η αλήθεια καταπνιγόταν και κρυβόταν, χρησιμοποιούσαν πονηριά για τη διάδοσή της. Ο Κομφούκιος παραχάραξε ένα παλιό πατριωτικό ιστορικό χρονικό. Άλλαξε μονάχα ορισμένες λέξεις. Εκεί που έλεγε «ο κυρίαρχο τη Κούν» έβαλε να θανατώσουν το φιλόσοφο Βαν γιατί είχε πει αυτό και εκείνο ο Κομφούκιος έβαλε αντί θανατώσουν, δολοφονήσουν. Εκεί που έλεγε ο τύρανος Τάδε σκοτώθηκε σε μια απόπειρα εναντίον του, ο Κομφούκιος έβαζε εκτελέστηκε. Έτσι άνοιξε ο Κομφούκιος το δρόμο για μια καινούρια εκτίμηση της ιστορία Όποιος στις μέρες μας λέει πληθυσμό αντί για λαό και γεωειδιοκτησία αντί για γη σταμάτησε κιόλας να υποστηρίζει πολλά από τα ψέματα. Βγάζει από τις λέξεις το σάπιο του μυστικισμού. Η λέξη λαός υπονοεί μια κάποια ενότητα και κοινά συμφέροντα και θα έπρεπε επομένως να λέγεται μονάχα όπου πρόκειται για πολλούς λαούς. Μια και μονάχα εκεί το πολύ πολύ μπορεί κανείς να φανταστεί κοινά συμφέροντα. Ο πληθυσμό μιας χώρας έχει ποικίλα και μάλιστα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα και αυτό είναι μια αλήθεια που την καταπνίγουν. Όμοια, όποιος λέει γη και δίνει χαρά στην όσφρηση και στα μάτια μιλώντας για την ευωδιά της και για το χρώμα αυτός υποστηρίζει τα ψέματα των εξουσίαστων. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι η καρπεράδα της γης, ούτε η αγάπη του ανθρώπου για τη γη, ούτε η εργατικότητά του, παρά βασικά η τιμή του σταριού και η αξία της δουλειάς. Εκείνοι που βγάζουν τα κέρδη από τη γη, δεν είναι αυτοί που βγάζουν το στάρι. Και η μυρωδιά που έχει το χώμα είναι άγνωστη στα χρηματιστήρια. Αυτά έχουν άλλες μυρωδιές. Αντίθετα, η λέξη «γεοειδιοκτησία» είναι σωστή. Μα αυτή δεν μπορεί κανείς να κοροϊδέψει τους άλλους τόσο εύκολα. Για τη λέξη «πιθαρχία» θα έπρεπε κανείς, όπου κυριαρχεί η καταπίεση, να διαλέξει τη λέξη «υπακοή». Γιατί η πιθαρχία μπορεί να υπάρχει και χωρίς τύραννο. Και έτσι... Έχει πάνω τη κάτι το πιο ευγενικό από ό,τι υπακοεί. Και πιο καλό από τη λέξη τιμή είναι το «ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Με αυτή τη λέξη το άτομο δεν εξαφανίζεται τόσο εύκολα. Ξέρουμε δά τι σκυλολόι αγωνίζεται για να καταφέρει να υπερασπίσει την τιμή ενό λαού. Και πόσο σπάταλα μοιράζουν οι χορτάτοι τιμέ σε αυτούς που τους χορταίνουν, πινόντας οι ίδιοι. Η πονηριά του Κομφούκιου μπορεί και σήμερα να χρησιμοποιηθεί. Ο Κομφούκιος έβαζε στη θέση των αδικαιολόγητων κρίσεων πάνω σε εθνικά περιστατικά, τις σωστές κρίσεις. Ο Άγγλος Τόμας Μουρ περιέγραψε στην ητοπία του μια χώρα όπου επικρατούσαν δίκαιε συνθήκες. Ήταν μια χώρα πολύ διαφορετική από τη χώρα που ζούσε, της έμοιαζε όμω πολύ, εκτός από το καθεστώς. Ο Λένιν, κάτω από την απειλή της τσαρικής αστυνομίας, ήθελε να περιγράψει την εκμετάλλευση και την καταπίεση του νησιού Σαχαλίνι από τη ρωσική Μπουρζοαζία. Έβαλε η Απωνία αντί Ρωσία και Κορέα αντί για Σαχαλίνη. Οι μέθοδοι της Ιαπωνέζικης Μπουρζουαζίας θυμίζαν σε όλους τους αναγνώστες τις μεθόδους της Ρώσικης στη Σαχαλίνη, αλλά η μπροσούρα δεν απαγορεύτηκε, μια και η Ιαπωνία ήταν εχθρός της Ρωσίας. Πολλά που δεν μπορούν να υποθούν στη Γερμανία για τη Γερμανία μπορούν να υποθούν για την Αυστρία. Υπάρχουν πολλέ πονηριέ για να ξεγελάσει κανείς το καχύποπτο κράτο. Ο Βολτέρο πολέμησε την πίστη στα θαύματα που καλλιεργούσε η Εκκλησία με ένα λαμπρό ποίημα για την Παρθένα της Ορλεάνης. Περιέγραψε τα θαύματα που θα έπρεπε σίγουρα να είχαν συμβεί για να μείνει η Ιωάννα Παρθένα σε ένα στρατό, σε μια ναυλή και ανάμεσα σε καλόγελος. Με την κομψότητα του ύφουστου και με το να περιγράφει ερωτικές περιπέτειες από τη γεμάτη πολυτέλεια ζωή των κυρίαρχων τάξεων, της παρέσυρε να απομονώσουν μια θρησκεία που τους έδινε τα μέσα για αυτή τη χαλαρή ζωή. Και μάλιστα, δημιούργησε έτσι τη δυνατότητα να φτάσουν τα έργα του από παράνομους δρόμους σε εκείνους που απευθύνονταν. Οι ισχυροί από του αναγνώστε του προωθούσαν ή ανέχονταν τη διάδοση. Απομόνωσαν έτσι την αστυνομία που τους υπεράσπιζε τις απολαύσεις. Και ο μεγάλος Λουκρίτιος τόνιζε συχνά πως για τη διάδοση του επικούριου αθεισμού πολλά περιμένει από την ομορφιά των στίχων του. Πραγματικά. Το υψηλό λογοτεχνικό επίπεδο μπορεί να χρησιμεύσει σαν ασπίδα για ένα κείμενο. Συχνά όμως ξυπνάει και τις υποψίες. Τότε μπορεί κανείς να το χαμηλώσει επίτηδες. Αυτό γίνεται για παράδειγμα όταν κανείς με την περιφρονημένη μορφή του αστυνομικού μυθιστορήματος μπάζει λαθρέα σε ανύποπτα μέρη περιγραφές κοινωνικών συνθήκων. Τέτοιες περιγραφές θα δικαίωναν το δίχως άλλο ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. Ο μεγάλος Σέξπιρ χαμήλωσε το λογοτεχνικό επίπεδο για πολύ λιγότερο σοβαρούς λόγους, όταν έγραψε επίτηδες αδύνατο το λόγο της μάνας του Κοργιολανού, με τον οποίο αντιμετωπίζει το γιο της που εκστρατεύει εναντίον της πατρίδας. Ο Σέξπιρ ήθελε να δείξει πως ο Κοργιολανός δεν εγκαταλείπει τα σχέδιά του για πραγματικούς λόγους ή από μια βαθιά συγκίνηση, αλλά από μια κάποια αδράνεια που τον έσπρωχνε στις παλιές του συνήθειες. Στον Σέξπιρ βλέπουμε και ένα παράδειγμα αλήθειας που διαδίδεται με πονηριά στο λόγο του Αντώνιου για τον νεκρό του Κέσαρα. Ασταμάτητα τονίζει πω ο δολοφόνο του Κέσαρα, ο Βρούτος, είναι έντιμος άνθρωπος. Περιγράφει όμως και την πράξη του. Και η περιγραφή της πράξης είναι πιο δυνατή από του δράστη. Ο Ρήτορας αφήνεται έτσι μοναχός του να τον νικήσουν τα γεγονότα. Τους δίνει πιο πολύ εφράδια από όσοι στον εαυτό του. Ένας Αιγύπτιος ποιητής που έζησε πριν τέσσερις χιλιάδες χρόνια χρησιμοποίησε μια παρόμοια μέθοδο. Η μέχρι τότε κυρίαρχη τάξη υπεράσπισε με κόπο τη θέση της από το μεγάλο τη αντίπαλο, το τμήμα του πληθυσμού που μέχρι τότε την υπηρετούσε. Στο ποίημα που αναφέρουμε, έρχεται στην αυλή του άρχοντα ένας σοφός και καλή όλους σε αγώνα κατά του εσωτερικού εχθρού. Περιγράφει πολλή ώρα και διεξοδικά την αναταραχή που γεννήθηκε με την εξέγερση των κατώτερων στρώματων. Να, ποια ήταν η περιγραφή. Κι είναι έτσι η μεγάλη όλο παράπονα η ταπεινή όλο χαρά. Κάθε πολύ λέει «Ας διώξουμε από εδώ του δυνατούς». Κι είναι έτσι. Τα συρτάρια ανοίγουν. Παίρνουν τους καταλόγους. Οι κολύγοι γίνονται αφέντες. Κι είναι έτσι. Ο γιος του φημισμένου πια δεν ξεχωρίζει. Το παιδί της κυράς γίνεται τη σκλάβας της γιος. Κι είναι έτσι. Τους αφέντες ζέψαν στο μαγκανοπήγαδο. Αυτοί που τη μέρα δεν είχαν αντικρίσει, βγήκαν στο φως. Κι είναι έτσι. Τι τις κάσε τη θυσία τη σύντριψαν. Το υπέροχο ξύλο σε στέμ το πελεκάνε για κρεβάτια. Κοιτάχτε, έπεσε η πρωτεύουσα μέσα σε μια νώρα. Κοιτάχτε, τη χώρα οι φτωχοί γέννηκαν πλούσιοι. Κοιτάχτε, ψωμί δεν είχε έχει τώρα αποθήκη και αυτό που είναι μέσα ήταν το βιος ενός άλλου. Κοιτάχτε, είναι καλό στον άνθρωπο το φαγητό του. Κοιτάχτε, καλαμπόκι, όποιος δεν είχε, έχει τώρα αποθήκες. Καλαμποκόσπορο όποιος ζητιάνευε, μοιράζει τώρα μονάχο του. Κοιτάχτε, όποιος δυο βόδια δεν είχε, κοπάδια έχει τώρα. Αυτός που του λείπαν ζώα για τα λέτρη, έχει τώρα κοπάδια από ζώα. Κοιτάχτε, εκείνος που κάμαρι δεν είχε να χτίσει, έχει τώρα πια τέσσερις τείχους. Κοιτάχτε, οι σύμβουλοι στις αποθήκες γυρεύουν καταφύγιο. Αυτός που στον τείχο να γύρι δεν μπορούσε, κρεβάτι έχει τώρα. Κοιτάχτε, αυτός που βάρκα δεν έφτιαγνε, δικά του καράβια έχει τώρα. Και σαν ο ιδιοκτήτης τα κοιτάζει, δικά του δεν είναι τώρα πια. Κοιτάχτε, ρούχα όσοι είχαν, τώρα είναι κουρελίδες. Κι όποιος πριν ήφενε γυάλων, τώρα φοράει λεπτό λινό. Ο πλούσιο νηστικός κοιμάται. Αυτός που πριν για ζητιανιά τον παρακάλαγε, έχει και πίνει καλό κρασί. Κοιτάξτε, αυτός που τίποτα δεν ήξερε από άρπα, έχει μια τώρα. Αυτός που μπροστού του δεν τραγουδούσαν, πενέβει τώρα τη μουσική. Κοιτάξτε, αυτός που από φτώχεια μονάχο κοιμόταν, βρίσκει τώρα γυναίκα. Αυτή που στο νερό κοιτούσε το πρόσωπο, τώρα έχει καθρέφτη. Κοιτάξτε, οι μεγάλοι της χώρας γύρω τρέχουν χωρίς να έχουν δουλειά. Στους μεγάλους τίποτα δεν λένε πια. Ο παλιός αγγελιοφόρος στέλνει τώρα άλλον. Κοιτάξτε, πέντε σταλμένοι από τον κυρίο τους. Λένε, α πάρει τώρα ο καθένας το δρόμο του. Φτάσαμε. «Πτυχία για την αγορά χαλκού» Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Ποροπούλης